Οι οχτροί και τους φιλέψαμε οι και χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν Ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι περταμένοι στο προνομιούχοι Λοιπόν, μια εβδομάδα που ξεκίνησε με κάτι υποψίες περί ουνα φάτσα, ουναράτσα μία προηγούμενη που έξαμε με τη κουκούλα πάνω κουκούλα κάτω κουκούλα αριστερά κουκούλα δεξιά καταλήξαμε στι υποψίε πανδημίας μιλάμε για διεθνές σοκ στην οικονομία μιλάμε για το ποιος τα έκανε και ποιος δεν τα έκανε και ακυρίως μία πέραντη για όλα τα σοβαρά ζητήματα και στα νησιά, Είχαμε βία σε βαθμό κακουργήματο, έχουμε πρόβλημα σε βαθμό κατκουργήματος, έχουμε εκτόξευση ανθρώπινων όπλων, δηλαδή πεταμένων ανθρώπων, με τάχα μου δίθεν άνοιξ τα σύνορα που τους πετάει ο Ερντογάν για να ισοφαρήσει στο εσωτερικό του, τάχα μου δίθεν πιλώντα στην Ευρώπη με κύμα προσφύγων, επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στον πόλεμο που άνοιξε εισβάλλοντα στη Συρία, ε, τους Αμερικανούς να στηρίζουν τον έναν, τους Ρώσους να στηρίζουν τον άλλον, τους Γάλλους των παρατρίτων, τους, το, τα debate να τρέχουν στην Αμερική ποιος θα βγει και ποιος δεν θα βρει, βγει από τους δημοκρατικούς μέσα όρο όρους εκεί, παίζει μεταξύ 75 και 82. Ε, τα περισσότερα θύματα που πεθαίνουν από τον κορονοϊό σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από το 75, 78, 80, 82. Ε, ο Τραμπ δίνει στον εαυτό του συγχαρητήρια γιατί ο ίδιο έχει καταφέρει και έχει λιτώσει στην Αμερική από τον κορονοϊό. Εκεί που τυπώναν ότι δεν υπάρχει κρούσμα στην Αφρική, εμφανίστηκε το πρώτο στην Ιγυρία. Ένα έντεχνο πανικό και την πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσγειωθούμε. Ε, με ένα μπουκαλάκι, όπνευμα κάθαρο, 14 ευρώ, 10 και κάτι, 13-12. Στο σούπερ μάρκετ έχει φτάσει 28 σε ορισμένα μικρότερα μαγαζάκια 28 ευρώ το μπουκάλι το εινόπνευμα 5 σταγόνες τη φορά αναχειραψία Δηλαδή ε, κοστολογήστε τη χειραψία για να Μιλάμε για προσωπικές ατομικές καταστροφές Έχουν ε, ανακαλύψει όλοι ότι δεν ζουν χωρίς μάσκα ε, Μέχρι τώρα όλοι βρίζαν τις μάσκες Τώρα όλοι ψάχνουν μάσκες Οι μάσκες δεν κάνουν για τους υγιείς Κάνουν για τους φιλότιμους που αισθάνονται ότι έχουν συμπτώματα και από την κανονική γρήπη Α, και πριν φτάσουμε στο κορονοϊό έχουμε ήδη 17 θύματα μέσα στην εβδομάδα έχουμε φτάσει 78 νεκρούς για φέτος και όλοι παρακαλάνε όσοι έχουν μυαλό να έρθει μια ώρα αρχίτερα η ζέστη και η άνοιξη μας και ο υποχωρήσει από μόνος του γιατί ωφελείται από την υγρασία και τι ψυχρέ θερμοκρασίε. μέσα σε όλο αυτό το κλίμα τα μαργαριτάρια είναι τόσο πολλά που είπα να ξεκινήσουμε στην Playlist. Α, μια πλέιλιστ που έχει φτιάξει η Νάνση Η Νάνση Κανέλη, αδερφούλα μου που έχει τη μουσική επιμέλεια Στο μικρόφωνο Λιάνα Κανέλη ε, Σαστισμενο, οργισμενο, ε, τσαντισμένη είμαι όπως όλοι σας Στο τηλέφωνο είναι η Φράνσις Παράσχη Στον ήχο ο Γιώργος Οτζιβελεκίδης και βεβαίως Ακούτε Ρία Λεφέμ, στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και ε, για να σα αποζημιώσω, ας σα δώσω εγώ μαργαριτάρια. Μουσικά. Ο μοναδικό τρόπο να τα βγάλω πέρα με τα υπόλοιπα μαργαριτάρια του καιρού. Θα σα πω και διάφορα που έχουν γίνει πραγματικά περιστατικά και θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι αν δεν σοβαρευτούμε, το μόνο που θα σοβαρευτεί είναι τα προβλήματά μα. Μαργαριτάρια με τον Κώστα Μακεδόνα σε στίχου και μουσική του Γιώργου Ζήκα. Τα ωραία φασουχά γορασμένα. Μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα πάνω στον άσπρο σου λέ, μόνο, να τα φορέσει. γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις κι αν είσαι εσύ γυναίκα άστατη και ψεύτρα κι αν έχεις γίνει τη μου τώρα η χλέφτρα τα ωραίότερα θα σου αγορασμένα μαργαριτάρια στο πηγό και ξυπνή ωραία με και πατέρα εισαγγελέα μάθε να ξέρεις στη ζωή ο κερδισμένος είναι ο άντρας, ο μόνο του φτιαγμένος. Κι αν είσαι εσύ άστατη και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της μου τώρα η κλέφτρα, Θα σου είχα Μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα Κι είσαι γυναίκα, και ψεύθρα Κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου Τώρα η χειλέτρα τα ωραίωτερα θα σου χαρώ ραζμένα Μαργαρίτα στο δικό που είναι κρυμένα Χάθηκαν πάρα πολλά από τον τελευταίο καιρό. Έχασε η έχας έχασαν τα γράμματα, έχασε το σινεμά, έχασε η πιστογραφία Πάει και η με το καπλάνι τη, πάει και ο Κώστας ο Βουτσάς Αν έχετε έτσι μέσα σας λίγη πραγματική αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο που συντρόφευσε γενιές και γενιές Με το ξοκαρδιά του, με το γέλιο του, με το ταλέντο του, το μεγάλο, το υποκριτικό ε, μπείτε και ψάξτε και διαβάστε τον επικίδιο που θα έλεγα εκφώνησε αλλά δεν μ' αρέσει η λέξη Ειλικρά σα το λέω Τον επικίδιο του Κουτσούμπα σήμερα στην κυρία Για να καταλάβετε έναν βουτσά που δεν μπορεί να χωρέσει σε αυτό το κλισέ που άκουσα Αυτές τις μέρες που χάθηκε ο άνθρωπος ευτυχώς χωρίς να βασανιστεί δηλαδή να φανηστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τέτοιο που να ταλαιπωρήσει τον εαυτό του και του άλλου γύρω του και που πάλεψε και σαν λιοντάρι με την τελευταία στιγμή για την υγεία του λοιπόν και για τη ζωή την ίδια ε, να καταλάβετε πόσο κλισέ ήταν το μαζί με το Βουτσά πέθαναν τα χρόνια τη αθωότητας ψάχνω να βρω αυτή τη ρημαδιασμένη την αθωότητα στο Βουτσά και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε ειλικρινά παλεύοντας για τη ζωή του. Από Πιτσυρίκη, από έναν πατέρα κομμουνιστή, και από μια μάνα που του έλεγε: κάνε ό,τι θέλει, μην βλάψει ανθρώπου. Γιατί τότε δεν θα είσαι έχει κομμουνιστή. Που έχει πεθάνει στη δουλειά και στα πόδια του, που έζησε σκοτεινέ δεκαετίε, τη δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, δεκαετία του 70. Τι χούνται, τα χίλια δυο έμεινα μετανόητα κομμουνιστή, λέγοντα ότι δεν είναι κομμουνιστή όσο θα ήθελε να είναι γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά ότι δεν έχει ψηφίσει τη ζωή του, τίποτε άλλο. Και δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για πολιτικούς λόγους. Είναι για να δείτε το ήθος ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κορμό, έχει υπόσταση, έχει στάση και θέση απέναντι στη ζωή και δεν είναι ούτε υποκριτικά άνθρωπος που ερωτεύεται, ούτε υποκριτικά άνθρωπος που γελάει, απλώς. Ήταν η χαρά της ζωής. Και λέω για τα κλισέ... Γιατί αρχίζει τώρα και φτιάχνεται ένας ιδιότυπος ρατσισμός για όποιον πήγε στην Ιταλία και γύρισε. Δηλαδή έχω αρχίσει και μου τη δίνει σε βαθμό κακουργήματος. Έχει αρχίσει αυτό το φασιστοειδές να περνάει στις νοοτροπίες. Επειδή από σύμπτωση τα πρώτα τρία θύματα είναι και γυναίκες ε, και είναι θύματα. Είναι θύματα, πήγανε και κολλήσανε. Όταν πήγανε δεν φανταστήκαν ότι θα κολλάγανε. Όταν γυρίσανε δεν φανταστήκαν ότι είχαν κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν λύνουν. Και όμω ακούτε πώ ευθύνονται. Ευθύνονται. Ευθύνονται. Έχουμε, καθόμαστε σπίτι μας Διαβάζουμε τώρα διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο. Ε, ε, ματζούνια που πουλούνται. Δεν μπορώ να σα περιγράψω. Τροφέ ειδικέ που σε προστατεύουνε. Δεν μπορώ να σα περιγράψω. Ε, μαύρη αγορά που έχει χτιστεί. Δεν μπορώ να σα περιγράψω. Η Amazon καλπάζει, καλπάζει από τι σωτηρίε. Δηλαδή, δεν μπορώ να σα περιγράψω. Δηλαδή, δεν ξέρει αν κινδυνεύεις από τον κορονοϊό ή από την προστασία από τον κορονοϊό. Πάει και εκείνη η έκφραση. Είχα κορώνα στο κεφάλι μου. Διότι η κορώνα ήρθε μαζί, ήρθε κατά κούτελα τώρα. Και φτάσαμε μέσα σε ένα επίπεδο πολιτική υπερβολής, μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, αρπαχτής, κλασικής αρπαχτής, αρπαχτής, πάσης και μορφής που δεν μπορεί κάποιος να τη συζητήσει. Φτάσανε να, να είναι υπεύθυνο ο Πελετήδη, που εκτός που είναι και κομμουνιστής, εδέχτηκε και να μην γίνει το καρναβάλι ε, και είναι και τόσο θρασίς ώστε να ζητάει αποζημίωση και κάποια λεφτά για τους ανθρώπους για να μπορέσουν να επιζήσουν ε, διότι οι κομμουνιστές ως δυναστό πρέπει να πεθαίνουνε, να μην λένε τίποτα, να μην κάνουν τίποτα δηλαδή έχουμε μπει σε μία φάση σε λίγο θα έχουμε γυναικοκτονίες για να μην κολλήσουν ε, προσφυγοκτονίες για να μην κολλήσουν το άλλο για να μην κολλήσουν γιατί η βλακεία δυστυχώ και η άγνοια Φτιάχνουν μεγαλύτερη άβυσο ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο από ό,τι φτιάχνει ο κορονοϊός που είναι μιας ήπια μορφής επιδημία δεν έχει γίνει πανδημία το που ακούτε πανδημίες και κουβέντες για κλείσιμο συνόρων να ξέρετε ότι ετοιμάζονται τα θεριά που θα τις καταργήσουν ε... η Τουρκία παίρνει τα φέρετρα και τα φέρνει πίσω από στρατιώτε. και εμείς ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε φέρετρα για όνειρα που χάθηκαν Λες και όλα κρέμονται από ένα τρίμερο. Αν πετάξετε κορονοϊό Σας προτείνω να φτιάξετε αυτοσχέδιες Μάσκες και να πετάξετε στον αέρα Από τίποτα εφημερίδες Γιατί στο τέλος τέλος θα με ξεμείνουμε Και από χαρτί του καμπινέ στα. Και θα πεθάνουμε από άλλο τύπο βρώμα Και όχι το υπόλοιπο Σε έναν πολιτισμό που δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε ε, Και επειδή την ώρα που διάβαζα Εκείνη την ώρα είναι και χαρακτηριστικό Διάβαζα γιατί Συνομωτικά δεν έχει χτυπήσει Ο κορονοϊός στην Αφρική Ξημερώματα, έτσι, ξυπνάω, μπαίνω και το διαβάζω Λέω, αλήθεια γιατί δεν έχει ξυπνήσει Χτυπήσει ο κορονοϊός Στην Αφρική Και αρχίζω και μπαίνω στην ηλικιότητα του ερωτήματος εγώ Απλώς δεν έχει χτυπήσει ακόμα ο κορονοϊός Όμω εδώ ο καλός εως της Ελλάδας Δεν μπορώ να μας ξεματιάσει ε, Και επειδή μα μας ξεμάτιασε το Θεός μας ε, Ήρθε και εδώ ένα κρούσμα ε, Χώρα τουριστική είμαστε έτσι, του ξενίου διός και διάφορα τέτοια. Και την ώρα που το διαβάζω, τάγκ πέφτει μπροστά μου, έρωτη η σελίδα, φεύγει. Και τσακ, σε τρία δευτερόλεπτα μπροστά μου. Το πρώτο κούσμα στην Ιγυρία. Οπότε και εγώ. Α σα πάω τώρα κατευθείαν στην Αφρική. Και πού, στη Βόρεια, θα σα πω στο Αλλιέρι. Να περάσετε καλά. Να σα θυμίσω ότι αν θέλετε να γράψετε, Real καινό το μήνυμά σα στο 19.600. στο 22.5km.gr για το ίντερνετ. και 21.208.200 για το τηλεφωνικό κέντρο. Απόστολο Καλαρασμουστική και Στίχη. Εδώ με μια εξαιρετική α, α, διασκευή. Η εκτέλεση είναι από το Duo Harma και το μουσικό συγκρότημα νόστος κράτησαν τα κρουστά στα αλήθεια στον ήχο της μπαρμπαριάς ένα τραγούδι επί τελγέρι Λοιπόν, τα σοβαρά τα έχουμε μπροστά μα, θα τα κουβεντιάσουμε. Ήδη παίρνουν τα πρώτα μηνύματα. Ε, πριν διαβάσω κανένα-δύο μηνύματα, θα σα πω χαρακτηριστικό σήμερα που υπογραμμίζει την κουλτούρα τη ατομική ευθύνη από την ανάποδη. Για να το κρατήσετε καλά στο κεφάλι σα, πριν αρχίσετε να μοιράζετε ευθύνη στα αριστερά και δεξιά. Από του υπουργού και του γιατρού, από του νοσοκόμε και του διπλανού, από τον γείτονα, από τον φτώνα, από τον ταξιδιώτη, από τον ταξιδευτή, από τον ένα, από τον άλλον. Ε, δηλαδή, ειλικρινά σα το λέω και πριν αρχίσετε να ε, χαλαπακιάζετε ε, τάραμοσαλάτα, τουρσιά ε, και ε, βγείτε έξω, γιατί έξω σκοτώνται τα μικρόβια. Ξερτάται πάρα πολύ από τον καιρό. Οπότε, μπορείτε να αρχίσετε τη μούτζα προ τον ουρανό, να μην την πληρώσει καμια Σούζη ή κανένα άλλο που λέει τον καιρό στι τηλεοράσει. Ε, και επειδή τα έχω παρμένα στο κρανίο, θα σα πω: είναι πραγματικό το περιστατικό. Μπαίνει κυρία, η οποία έχει ταξιδέψει στη Γερμανία, σε έκθεση. Σε περιοχή όπου έχουν εμφανιστεί κρούσματα, σε ένα νοσοκομείο. Συνοδεύεται από τον άντρα τη. Και ε, πάει στα εξωτερικά ιατρικά. Λέει: Δεν αισθάνομαι καλά, κτλ. Το πρώτο πράγμα που τη ρωτάνε είναι: Κυρία μου, έχετε ταξιδέψει. Ναι, λέει: Έχω ταξιδέψει. Πού ταξιδέψατε, στη Γερμανία. Και ακούγεται ο άντρα τη μπροστά στου γιατρού και στι νοσοκόμε. Ήταν ανάγκη, μπορεί να τη πει ότι ταξιδέψει για να μα βάλουν καραντίνα. Δηλαδή πείτε μου, να α πούμε, τον χωρίζει στα πέντε λεφτά. Πώς το λένε, στα πέντε λεφτά τον χωρίζει, τον στέλνει από εκεί που ήρθε Διότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο, ούτε αν θα κολλήσουν οι άνθρωποι θα Ο μεγαλύτερος αριθμός ε, νεκρών, νεκρών, νέων ανθρώπων και όχι μεγάλων με υποκείμενο νόσημα Στην Κίνα είναι για παράδειγμα οι γιατροί που πεθαίνουν και οι νοσοκόμες στα πόδια τους 36 και 40 ώρες για να, ε, ε, πώς το λένε, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να σώσουν κόσμο. Αυτοί είναι τόσο καταπονημένοι, Του χτυπάει ο ιός, τους βρίσκει αδυναίμους και τους τρώει 26 χρονών, 30 χρονών τρόπους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι, όχι το αν θα πάει από γρήπη κάποιο που μπορεί να είναι πάσης φύσιος και μορφής γρήπη. Λοιπόν, γράφει ο φίλος μου ο Ανδρέας και το χαίρομαι πάρα πολύ. Το κραστάω για σλόγγαν, νομίζω, νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναφέρουμε μπροστά σε όλους. Μου γράφει «Χαλαιό Λιάνα και όμορφη παρέα, κατανοώ πως ο νέος δρόμος του μεταξιού έχει πια σημαντικό σταθμό στην Ευρώπη, τη Βόρειο Ιταλία, όπου και ενδυμεί σήμερα ο κορονοϊό. Σε λίγο, ο καιρός θα γλυκάνει και θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για παρέες, ταξίδια και νέες σχέσεις. Ωστόσο, αν ισχύουν όσα θυμάμαι από την επιδημιολογία, ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την άνοιξη. Όντως, μερικές ιώσεις αυξάνονται την άνοιξη. Λένε όμως ότι ο κορονοϊός ε, ε, θέλει περισσότερο κρύο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική, Ξε... ακούω του ειδικού. Πάντοτε η αλήθεια είναι ότι οι ιώσει γνωρίζουν μία αύξηση στην Άνοιξη. Ε, ειδικά, λέει, σε μέρη που δέχονται έντονη τουριστική και εμπορική κίνηση. Και γράφει πικρά. Όχι, δεν αναφέρομαι στη Μόρια τη Λέσβου, ούτε στη Γάζα. Εύχομαι μόνο να ζεστάνει αρκετά, ώστε αυτή η ιστορία να μην κρονα κροναγράμματα. Το ιστορόγραφο είναι όλα τα λεφτά. Τι ηρωνία, η πιο απλή πράξη ατομική ευθύνη για τη δημόσια υγεία. Να είναι το νύπτο τα σχήρας μου Προσέξτε το και κρατήστε το Νύπτο τα μου Όχι για να απαλλαγώ από ευθύνες Αλλά για να πάρω την ατομική ευθύνη Που μου αναλογεί στη μη μετάδοση του ιού Κοινώς πλύντε τα χεράκια σας Όσο συχνότερα μπορείτε Και πάμε σε διεφημίσεις Κλέψανε λένε Όλοι μα κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί που πιστέψαν Παιδιά, και μισθωτοί, Έχουν προνομία, αυτά του και θα πληρώσουν τα, τα χρήματα του το το okay, Λοιπόν, α, έχω τα μήνυμα σα. Ο Βασίλης μου γράφει, τον είχα συναντήσει στο Βουτσέλα. δεν ήξερα ότι τον κομμουνιστή το μαθα και σήμερα από το Ριζοσπάστη. Ε, ο Νίκος μου έχει ένα εύλογο ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει κλιμακοτά είναι η απάντησή μου. Και δεν χρειάζεται γενικό πανικό. Τέσσερα κρούσματα έχουμε μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε 400, δεν έχουμε ε, ε, ε, 4.000. Ηρεμήστε λίγο. Έχει δίκιο. Όπου αναρωτιέσαι, εφόσον σταματά τι δημόσιε εκδηλώσει αποκρύα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιτρέπει τι ποδοσφαιρικές Δεν, παιδιά, έχει κρούσματα και στο Λονδίνο. Έβλεπα χτε λοιπόν το, του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν δικαίω. Παίξανε πολύ καλή μπάλα. Είναι η αλήθεια. Και εν δεν δίστασαν ε, κιόλα. Ε, ε, το παλέψανε. Παραθηναϊκός είμαι, τον πόνο μου έχω Αλλά αυτό δεν με κάνει και στραβή έτσι Άμα βλέπω μπάλα, βλέπω μπάλα Λοιπόν, παίξανε καλά, τα καταφέρανε, περάσανε Πάει και κάτι καλύτερα να κρατήσει η Ελλάδα τη 17η θέση Γιατί αλλιώ θα πέσουμε κάτω από τη 18η και στην Ευρώπη δεν θα μπορούμε να παίξουμε και αγκαλιάζονταν και φιλιώτησαν μεταξύ τους. Φαντάζεστε να λέγανε με τον κορονοϊό και με τα τέτοια. Μην αγκαλιαστούμε, μην φιληθούμε από τα μακριά. Χαλό, τι κάνεις. Φίλε, γεια σου, κερδίσαμε. Δεν ξέρω τώρα. Ήπεθρο είναι το ένα, ήπεθρο είναι και το άλλο. Ε, δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Ε, ξέρω μόνο ότι ε, αυτά που κλείσανε, κλείσανε γιατί έχει γίνει η χνηλάτιση των ε, ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με ανθρώπου που έχουν ήδη ε, ε, κρούσματα. Ο Μάριο. Μου γράφει ε, Κάτι που είναι πικρό και πραγματικό Σας χαιρετώ από την ακριτική ιερά Που τις παραλίες μας γλύφ, γλύφει το οικόπεδο 15 Και ξερογλύφονται ποιος θα τραβήξει τα πετρελιά του Όλα τα είχαμε να πολεμάμε για ποια εταιρεία θα πάρει τα πετρελιά μας Έλειπε Μάριος Λοιπόν Μάρια ε, Και μόνο γι' αυτό θα σου παίξω ένα τραγούδι Δεν ήταν νησί Η στίχη είναι του Καζαντζάκη στην πραγματικότητα είναι στοιχοποιημένο πεζό του Χαζαντζάκη έτσι Μουσική του Χαζαντζάκη Η πρώτη εκτέλεση είναι του Ρωμανού Εδώ θα τα ακούσεις από το Μανώλη Λιδάκη όπως το πέτω 86 Δεν ήταν η ΣΥ. Ήταν φεριό που κοιτούνταν στη θάλασσα, δεν ήταν νησί. Ήταν φεριό που κοιτούνταν στη θάλασσα. Ήταν η γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Ήταν η γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλεξανδρού. Που θρυμώσε και φορτούνιασε το πελαγό και φουρκούνιαζε το πελαγό. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοιτούνταν στη φάλασσα. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοιτούνταν στη φάλασσα. Ήταν η γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ήταν η γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ουτρινούσε και φορτουνιάζε το πέλλαγο. Ουτρινούσε και φορτουνιάζε το πέλλαγο. Αμα λεύτερο ή Αμα λεύτερο ή γρήθ. Αμα λεύτερο ή Αμα αμαλεστερό ή γρήθη τα ελευθερώ και μένα η καρδιά μου. Τα ελευθερώ και μένα η καρδιά μου. Αμα ελευθερό τη γρήση, θα γλε. Αύμα ελευθερό και γρήγα, θα γλε. Αμα λεφτέρος η κρίτη, Αμα λεφτέρος η κρίτη, Αμα λεφτέρος η κρίτη, Αμα η και μένα η καρδιά μου, Θα λεφτέρος η και μένα η καρδιά μου. Αμα λεφτέρος η κρίτη, θα γελάσω. Αμα λεφτέρος η κρίτη, θα γελάσω. Οι 200 τη Χεσσαριανής βαδίζουν προσεκτικά για να μην χάσουν από το βλέμμα τους τον Ντόμας Μίντσερ που προπορεύεται Κρατάνε γερά το κόκκινο νήμα που τους δένει με τους αβράκο τους του Παρισιού και τη Ρόζα Πάρξ Το νήμα φτύρεται, μα δεν κόβεται Θα μας βγάλει από το λαβυρίδο Μονοσέλιδα ταξιδάκια στις βαρετές κυλάδες τη ταξική κανονικότητας και τι σκοτεινές χαράδες τη. Αλλά και στι άγριε μα συναρπαστικέ κορυφέ των Αγώνων για Ζωή. Από εκεί έχει ωραία θέα. Λοιπόν, περί πρόκειται, <χει> πρόκειται για τη συνέχεια τη βραβευμένης διαδικτυακή σειρά κόμμικς The Walking Dead, του φίλου μου, του υπέροχου, του πάνου, του Ζάχαρη. Προσκαλεί τον αναγνώστη να περιηγηθεί στα αξιοθέατα τη ταξική πάλη, με ξαναγό τον ολοτεινό του εαυτό και να σταθεί σήμερα κάτω από την παχιά σκιά του χτε για να σκιτσάρει το αύριο. Ο γελιογράφο και σκητσιογράφο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και παρουσιάζει με χαρά τα ανθρωπάκια του και τι κομικοτραγικές του ιστορίε από τον κόσμο τη δουλειά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ιστορικού χρόνου. Αν θέλετε, σήμερα α, θα γίνει στο καφέ του περιοδικού Σχεδία στην Κολοκόνι 56 η παρουσίαση του άλμπουμ The Walking Dead που κυκλοφορεί από τι εκδόσει τόπο. Θα μιλήσουν α, ο συνάδελφός του σκηλογράφο και ιστορικό Τζον η φιλόλογος και επιμελήτρια Στέλλα Μπράτημου και ο συγγραφέας ο Άγης Πετάλας βεβαίως και ο ίδιος ο Ζαχαρής. Όποιος θέλει να πάει θα είναι εκεί, εγώ έχω για τους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, θα το χαρεί ψυχή σας, αλήθεια σας το λέω, είναι και εξαιρετική έκδοση, τρία Α, βιβλία, ε, τρία, τρεις τόμους από τι εκδόσεις Τόπος ε, για τα, ε, την καταπληκτική δουλειά πάνω στην εργασία από τη σατυρική, ιστορική και ταξική πλευρά του Πάνου Ζάχαρη στο 211 και τι θα μπορούσα να παίξω, hm, την εκτέλεση μόνο η στίχη η μουσική του Κώστα Καδάρα, στο τραγούδιο ταλάρας είναι γραμμένο πίσω το 1988 Σε δέκα πολυβόλα με στήσανε και με τελούν Την τελευταία αίτηση για χάρη Μες στα σκουπίδια τη λιπέτουν και εγώ φοράω τα καλά μου Να μπω στις φύλες του ουρανού Μα όταν ακούνε το όνομα μου πίσω με του γουρου κι αφού κανένας δεν με θέλει ούτε απάνω ούτε δω, το μόνο που μου απομένει για το να σε παντρεύω. <ΣΣΣΣ> Προσπάθησα να φύγω μα με πιάσαν. Και από τη με περνούν. Στο άψεσβησε με καταδικάσαν και στη γερέμαλα μονοδίγουν. Και εγώ φοράω τα καλά μου. Να πω στι φίλε του Ρανού. Μα όταν ακούνε το όμα μου, οι του Και αφού κανένα δεν Ούτε απάνω, ούτε μόνο που να σε Κλέψανε, λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτή Που του πιστέψανε. Κλέψαν. Ανάπηροι, παιδιά να κρατιόμαστε ένα από τον άλλον και από τα μηνύματα. Μου γράφει πολύ σε. Ε, συνέχεια του μηνύματος που διάβασα πριν για το αν πρέπει να απαγορευτούν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες τελ. Αυτό που δείχνει το πόσο υποκριτικό είναι όλο αυτό είναι πως γίνεται για άλλους σκοπούς ε, ε, Και έρχομαι στο γεγονό, λέει ο Κωνσταντίνος ότι στον αγώνα Λιόν Γιουβέντους που έγινε στη Γαλλία Ήτανε 3.000 Ιταλοί κανονικά χωρίς να γίνει τίποτα Βέβαια θα μου πει εκεί κάνει κουμάντο η UEFA Άλλα συμφέροντα δεν έχω αντίρρηση, είναι το παραδεχτό, απολύτως έτσι είναι Ο Στέφανος Λαίνης μου γράφει αγαπημένη συντρόφισσα Αυτός ο λότελ ανθρώπινο επικίδιος για το Βουτσά Σε κάνει να τα δύο φορές αν είσαι κομμουνιστής Σύμφωνο, απολύτως μαζί σου Ο Κωνσταντίνος μου στέλνει ωραίες κουβέντες και χαιρετισμούς Ο Πέτρος ο, ο δάλα το ίδιο από την Καστοριά Και εύχεται και καλή δύναμη και υγεία και εγώ το ίδιο και καλή τύχη σας εύχομαι ευτυχία δηλαδή και λέει ότι σπάνια υπάρχει μια καλή εκπομπή στο ραδιόφωνο τι κοπλιμέντο είναι αυτό και δεν είναι κοπλιμέντο φιλοφρόνηση έτσι να το πω να το ευχαριστηθώ γιατί δεν είναι κα, κα, κακό πράγμα να σου αρέσουν τα ωραία λόγια ο Γιάννης μου γράφει μια φιλαράκι μου και αγάπη μου, στα πλαίσια τη καπιταλιστική παγκοσμίω και στον αναβρασμό μπορούμε να αποκλείσουμε τον ενδεχόμενο ο κορονοϊός να είναι φτιαχτό ώστε να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ζημιά, ξεκινάντα από την Κίνα, όπου έχει την οικονομική κυριαρχία με η αποψή σου, άξονα. Άποψη επι των σύνομοσολογιών δεν έχω. Διάβαζα γι' αυτό το βιβλίο του 81, που έλεγε ότι οιώ θα είναι αυτό που λέγεται χουάν 40, αλλά αυτό την έκδοση την paperback. Γιατί στην α, α, άλλη έκδοση την πρώτη, ο ιός, το ίδιο βιβλίο. Βγήκε ακριβώ, λεγόταν 400 και τον απέδιδε τους δρόσους Στην επόμενη έκδοση κάτι είχε αλλάξει. να το πάει στου Κινέζου. Είναι ένα πρόν κατάσκοπο που είχε φύγει από την κατασκοπευτική εταιρεία. Άκουσε να δεις. Ο καπιταλισμό, άμα βρέχει, βγάλει λεφτά. Γιατί έχει ιδιωτικοποιήσει το νερό. Γεμίζει, γεμίζουν οι λίμνε, γεμίζουν οι ταμιευτήρε. Ο καπιταλισμός άμα δεν έχει λεφτά, αμολάει να πόλεμο και αποκτάει αμέσως Καταστρέφει υποδομές και μετά τις ξαναχτίζει Λοιπόν, το ποιο είναι ικανός γιατί στο μορφότυπο αυτής της ιδεολογίας Είναι καθαρά μέσα στο παιχνίδι τα πάντα Όταν λέω τα πάντα μιλάω τα πάντα Αύριο αν με διαβάσεις στο Ριζοσπάστη προσπαθώ να εξηγήσω το φιλοσοφικό δίλημα που απασχολεί τη Δύση αυτή τη στιγμή είναι αν θα χρησιμοποιείτε ο όρος Alien, alien στη θέση της λέξης μετανάστης ξένος πρόσφυγας Alien Αν ανοίξει το λεξικό θα δεις Alien ίσον ξένος παύλα εξωγήινος ή εξωγήινος παύλα ξένος Δηλαδή ε, έχουμε περάσει σε άλλου τύπου Διανοητική προσέγγιση των πραγμάτων Και σκέψου ότι είμαστε στην εποχή που πολλά προβλήματα θα μπορούσε να τα λύσει η τεχνολογία Και καπάκι μου έρχεται και ο Γιάννης Ο Μητσοτάκης το έκανε με τον ιό για να το λύσει μπαμπάμ -μπαμ και να πάρει νόμπελ Άντε στο διάλο σουργελο Εγώ δεν θα σε στείλω και το διάβασα για να μην νομίζει ότι δεν διαβάζω όταν με βρίζουν Και επειδή καταλαβαίνω τι φάτσα είσαι σου αφιερώνω εξαιρετικό σε σένα, ναι, Γιάννη Το εξή τραγούδι Το οποίο θα το χαρούν όλοι οι υπόλοιποι Ο καταδότης Στήχη μουσική εξέλιξη η μισκούμπρια Εξαιρετικό αφιερωμένο σε σένα ναι, Που θα βάλει την κουκουλίσσα -κου -κου σου Και θα καταδώσεις <σχειά> Πασά μου και εφέντη, μάσασε το καραφάκι. Και μη μεθά για το σου πω που είναι το γιουσουφάκι σουφακι σουφάκι. Έχω φτωχούλη άνθρωπο, γύρω-λα-δά σκαρμίρι. έχω για να ζήσω, κακομίρι. Τι να έχω, πόντα τον τεγκαούρι. Τον αφού έχω λαγοπόδερα για να μου φέρνει ο γούρη. Εγώ μαζί σα είμαι το τραπίνο σκουλίκι. Για σένα πάω, πνίγω λίμνη την ηλίκη. Δώσου μου πασά μου λίγο και μένα, λίπα, ξύση. Κάποιον έχω, Αρέσει το κλέψε με Ιούνι. Μα εκείνο ο υψηλό που μοιάζει του γουσκούνι. Το πήγε στο νοντά του και έγινε πανηγύρι. Του μίλησε για μέλησε πω κλέβουνε τη γύρι. Του έκανε απλά μαθήματα του σεξ. Του έλξε κινούμενα του avy, του tex. Μην πίσω τη σου τόπα, μα κάνω κιό ξέρει. Και το κεφάλι του σε πια το γρήγορα να φέρει. Πάω πάσα μου μουνασιρουδά κι εγώ στο σπιτικό μου. Να έχω τα slides, τα χαρτιά και το άλλο υλικό μου. Γιατί είναι επίπονη δουλειά του άλλου να προδώσει. Οχτάωρα για να του καταδώσει. Άλλω δίνει το αίμα του γιατί είναι αιμοδότη. Έχω πληροφορίε γιατί είμαι καταναλωτή. Του φθιάνω σου, αυτό που το καταφέρατε. Τι θαλίσοδε στην εικόνα. τον εφησί, αμέσω μέσα στο κουτλίμι. Και μα τίποτε τον σπίτι See? Μια τρυπίτσα να χωθεί. Αφού σε έξυπνο παιδί, φέρσου και εσύ ανάλογα. Ποιο έγκαιρε σαμποτάρισε το στάβλο με τα άλογα. Οι Γέρμανοι είναι φίλοι μα και θέλουν το καλό του. Λιγάκι από τον τόπο μα να έχουν για δικό του. Και εγώ που συνεργάστηκα, τη βγάζω σαν πασά. Εσύ από το ξύλο θα γίνει σαμπαντά. Γιατί κοιτώ την πάρτη μου, κοιτάζω τον μαλιά. Και όταν με ρωτάνε, δεν λέω βασιστά. Γιατί είμαι ένα δοσύλογο, ένα τσιπουλημένο. Για αυτού του άσχημου καιρού είμαι ευνοημένο. Εμένα με αφήνουν να πουλάω σουβεν κι έχω τέτοια εποχή το φράγκο τη αρκούδα καις με λένε οι κουτί. Πω είμαι ένα ιούδα, μην με κατηγορείτε. Πρέπει κι εγώ να σίσω, σε λίγα χρόνια όλα τα χρέη σα θα σβήσω. Μα όσα αντιστέκια σε πρέπει να σε πραβάσω, Καμπάλα την κουκουλίτσα μου και θα σε καταδώσω. Αυτός ήταν που έφλευε. Μη φέρμαν κοντά. Πήχε με στο στύριο και άρπαξε τα τάτ. Κι εκείνος ο μαϊμένη, τα χαράματα νωρί. Τον άκουσα ψυγίζει, ζεστιχάκια των ημύ. Μη μου χάτατε μούτρα και σα δίνω εγώ. Είναι πάντα μπισ, ποτέ προσωπικά. Αρούςκάνως <Ρουχι> όσο καπου το καλεεν ει Αίσο τεες ετων, πρρισσε τονεφίσα μεέσως μεσα που ουτρούμη, <Ρουχι> ε μα τηγωςε τωνς πίούνος ιαρούφουλας μα μα και πρωτότης Τριμποντα καιργιαμού Καθέώνα μα πουτα σενα είνι λυρίσα, με σοουγιαά γ μούρού. Λοιπόν, οι μήλοι γράφουν είμαστε λένε Τώρα θα τώρα τα ακούστε. Αλλά δεν μπορείτε να δείτε την, αφέλ, την ασφάλεια στην προσέγγιση που σα προτείνουμε εμεί. Ακόμα και αν έχετε αφήσει κατά μέρο της σκέψης περί του δικαίου και μα πιέζετε να υποταχθούμε σε ό,τι είναι συμφέρον για εσά, πρέπει ωστόσο να προσπαθήσουμε να σα μεταπίσουμε, εξηγώντα πω τα δικά μα πρακτικά συμφέροντα θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τα δικά σα. Με την παρούσα επιδίωξή σα, νομίζετε ότι δεν θα βρεθείτε σε εμπόλεμη κατάσταση με όλα τα ουδέτερα κράτη. Όταν δούμε τι έχει συμβεί εδώ. Θα σκεφτούν ότι αργά ή γρήγορα θα φερθείτε και σε εκείνου όπω φερθήκατε και σε εμά. Και αυτό δεν θα έχει ω συνέπεια αν ενισχύσετε του εχθρού που ήδη έχετε και να μετατρέψετε σε εχθρού όσου λαού δεν είχαν ποτέ την πρόθεση να γίνουν εχθροί σα. Οι Αθηναίοι απαντούν. Δεν μα οφείλουν ιδιαίτερα τα κράτη τη υπηρετική χώρα. Είναι τόσο βέβαια για την ελευθερία του, ώστε θα καθυστερήσουν να λάβουν μέτρα προφύλαξη εναντίον μα. Περισσότερο ανησυχούμε για του νησιώτε, συμπεριλαμβανομένων ημών. Που δεν τελούν ακόμη υπό την κυριαρχία μα και για τα υποτελή κράτη που έχουν ήδη δυσαρεστηθεί επειδή εξαναγκάστηκαν να ενταχθούν στην ηγεμονία μα. Αυτή είναι πιθανότερο να φανούν απερίσκεπτοι και να εκθέσουν ανοιχτά σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και εμά. Μίλη. Λοιπόν, αν όλοι επιθυμούν να ριψοκινδυνεύσουν σε τόσο ακραίο βαθμό, εσεί να χάσετε την ηγεμονία σα και οι υποδηλωμένοι υπήκοοι σα να απελευθερωθούν από αυτή, τότε θα ήταν απίστευτα ξοκαταφρόνητο και άνανδρο για ένα σαν το δικό μα να αποδεχτούμε την υποδούλαση εναντί οποιασδήποτε άλλης επιλογής. Αθηναίοι, όχι, εάν είστε σόφρονες. Η παρούσα κατάσταση δεν αφορά την απόδειξη του θάρρους έναντι της παράδοσης στην ταπείνωση, γιατί δεν πρόκειται για μια σύγκρουση μεταξύ ίσων. Αυτός που τα έγραψε αυτά, έλεγε για κάτι που κρατήστε το, τώρα που τα πράγματα έχουν σκουρίνει πολύ. Από τα σύνορα ως το μέσα μας. Φοβάμαι τα δικά μας σφάλματα... Περισσότερο από τα σχέδια του εχθρού Έχω στα χέρια μου μια εξαιρετική Πολύ κομψή έκδοση Θουκυδίδη περί πολέμου Σκέψεις και συμπεράσματα Του μεγαλύτερου ιστορικού της αρχαιότητας Από τις εκδόσεις Διόπτρα Είναι μια σειρά Από βιβλία ε, Μεγάλων Διανοητών και συγγραφέων Μεγάλων ιστορικών Και άλλων όπως ο Θουκηδίδης Έχω τρία αντίτυπα για του πρώτου τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211 200 και στη τελευταία ανάλυση, τι θα τέριαζε περισσότερο εκτός από το να έχω κλείσει το τηλέφωνό μου έγκαιρα, σε τούτη την πατρίδα τι γυρεύω. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική του Θάνο Μικρούτσουκου και ο τραγούδι η Μαρία Δημητριάδη. Για να ρωτηθείτε, σε τούτη την πατρίδα τι γυρεύω. ζε τούτη τι ματαιίδα με μισθοφόρου και πέρε το δόξα σου γονατιστός να ζητει και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς σαν ψυχουλά είναι τούτα τα στιχακιά από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. εγκλήψαν κι αυτοί που τους πίστεψαν εγκλήψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και οι πεθαμένοι μισθοτή Λοιπόν έχω μια είδηση που έρχεται κατευθείαν έτσι όπως είναι εντυπωμένη σε ένα πολύ καλό σάιτ στρατιωτικό ε, αλλά όχι μόνο και δημοσιογραφικό του φίλου του Πάρ του Καρβινόπουλου εκεί που γράφουν και πολύ έγκριτοι συνάδελφοι Λοιπόν οι... φίλη μου η. Οι... Λιανά, εμείς τα κύριε και διαβάζω το μήνυμα που λάβαμε από την τουρκική αρχή που είναι υπεύθυνη για την τήρηση της τάξης στο διαδίκτυο δηλαδή της λογοκρισίας είναι σαφέ. Οι Τούρκοι απαιτούν να αποσύρουμε από το Militair GR το θέμα με τα UAV δηλαδή αυτά τα μη επανδρομένα που έχασαν σε Συρία και Λιβύη. Διαφορετικά, όπω λέει, θα μας αποκλείσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Militaire GR από την Τουρκία. Παραθέτουν και όλη την επιστολή και συνεχίζουν. Κατά τα άλλα, μας το ζητάνε ευγενικά, όπως γράφουν, και μα λένε ότι θέλουν να συνεργαστούμε για την επίλυση του προβλήματο. Πολύ ευγενικά απαντάμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα για να συνεργαστούμε για να το λύσουμε, απλώ θα λάβουμε και εμεί τα μέτρα μα. Αναφέρουμε το θέμα μόνο και μόνο για να μην ξεχνάμε με ποια χώρα γειτονεύουμε. Χθε, το καθεστώ Ερντογάν μπλόκαρε κάθε μέσο επικοινωνία για να μην υπάρχει ενημέρωση για του δεκάδε νεκρού στρατιωτικού στην Εντλήμ. Τουλάχιστον 40 οι νεκροί οι Τούρκοι στρατιωτικοί, δεκάδε τραυματίε. Έχουν χάσει πάνω από 10 UAV σε Συρία και Λιβύη του τελευταίου μήνε. Χάνει κόσμο και στη Λιβύη. Αυτά συμβαίνουν και αυτά θα γράφουμε. Το μήνυμα το λάβαμε ώρε πριν το καθεστώ Ερντογάν αρχίσει να μετρά νεκρού στη Συρία από βομβαρδισμό ρωσικό. Τι έκανε η υπηρεσία λογοκρισία του Ερντογάν εκείνες τις ώρε, Μπλόκαρε τα πάντα στην Τουρκία. Δείτε στο γράφημα πώ έκοψαν τα μέσα τη κοινωνική δικτύωση και έχει και το γράφημα. Όταν ακούτε κάτι τέτοιο στι μέρε μα, μυρίζει μπαρούτι, μυρίζει πόλεμο. Και ε, έχει δει και ο φίλος μου Αριστήδης που αποφασίζει λίγο να αλαφρύνει την κατάσταση Άλλωστε υποτίθεται ότι είμαστε και σε α, Σαββατοκύριακο από κρεάς Έστω και χωρίς καρναβάλους Λοιπόν α, πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Και η παράδοση της Γκαντεμιάς συνεχίζεται Από χωρίς καρναβάλι το ανέκδοτο αυτό βέβαια με σεβασμό στη σοβαρότητα της κατάστασης όπως βλέπεις το διαβάζω γιατί πάντοτε μας σώζει να ευχαριστήσω την αρετή για την αγάπη της και ο Παναγιώτης από το Μοντρεάλ μου στέλνει αυτό με το οποίο άρχισα την εκπομπή τι να σας πω δηλαδή αφού φτάσαμε ως εκεί μεγάλη χάρη μας η, ε, ε, ημών των Ελλήνων που κατασκευάζουμε Τσίπουρο. Είδα στο CNN λέει ο Παναγιώτης ότι το Τσίπουρο σκοτώνει τον κορονοϊό. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει ισοτηρία σε αυτόν τον κόσμο ούτε στο κουνενέ, στο CNN εγώ θα σας πάω και θα σας προσγιώσω σε ένα από τα βιβλία που πολύ λαχταρούσαν να πιάσω στα χέρια μου το έπιασα. Ο συγγραφέα είναι ο Τι είναι αυτός που έχει γράψει το καταπληκτικό «Η Αχμάλωτη της Γεωγραφίας» το οποίο αν θα το δείτε με βάση το «Η τη της Γεωγραφίας» ένα βιβλίο που έχει φτιαχτεί με καινούργια γεωγραφία πάνω στο βιβλίο του Τι Μάρσαλ θα τρελαθείτε. Είναι διπλωματικός συντάκτης του Sky News, αυθεντίας στις σχέσεις τη διεθνή. Έχει ε, μπλογ που λέγεται «Foreign Matters» που βρισκόταν στα υποψήφια για το Orwell Prize το 2010. Ήτανε στους φιλαλίστ τη κατηγορία RTS News event για τον πόλεμο στο Ιράκ. Επίσης στο φεστιβάλ της Νέας Υόρκης για τον ντοκιμαντέρ του «Το Βασίλειο της Τσερήμου, για ένα ρεπορτάζ για τους Μουτζαχεντίν. Έχει γράψει το Shadow Play, ένα χρονογράφημα του πολέμου στο Κόσοβο και της ανατροπής του Μιλόσεβης. το οποίο έγινε στη Σερβία. Έχει γράψει λοιπόν το βιβλίο Υψώνοντα τα Τείχη, Πώ ο εθνικισμό και ο κάθε μορφή σκιάζουν το μέλλον του κόσμου. Το σινικό τείχος στην Κίνα διαχωρίζει για από εκείνου και αντικατοπτρίζει την ανάγκη του κόμματο να περιορίσει τι κακέ επιρροές του καπιταλισμού. Στην Ευρώπη, ο κριτικό συνδυασμό πολιτική και μετανάστευση απειλεί την ίδια την έννοια τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Χρήμα, φιλή, θρησκεία, πολιτική, αυτά είναι που μα διχάζουν. Το τείχος του Τραμπ καταδεικνύει τόσο το διχασμένο παρελθόν τη Αμερική, όσο και το μέλλον τη. Εσεί σε ποια πλευρά του τείχου βρίσκεστε? Καταπληκτικό το ερώτημα. Στο 2.11.20.8.200 έχω από τη σειρά Ιστορία και Πολιτική των εκδόσεων Διόπτρα και σε μετάφραση του Σπυρίδωνα Κατσούλα του Τι Μάρσαλ το ψώνοντα Τα Τύχη, υπότιτλος στα αγγλικά είναι Divided, και νομίζω ότι θα το χαρούν οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.20.8.200 αν δεν υψωθούμε πάνω από τα Τύχη και πάνω από του ίσκιου με το Μαραβέγια και το Δεληβοριά να πάρουμε και μια ανάσα. Πάνω από του ίσσιου, πάνω από την πόλη Υπάρχει εκείνο που ψάχνουν όλοι Σαν το μετάξι που το σώμα Σαν το νερό που σηκώνει το χώμα Σαν ένα χέρι πάνω σε στήθο Σαν ένα πρόσωπο στο πλήθο Σαν το φεκάρι πολύ πριν βραδιάσει Σαν το κακό έχει περάσει Σαν αμαρτία χωρίς την τίψη, Σαν ένα γράμμα που είχα κρύψει <ΣΣΣ> Πάνω από τους ίσιους που προσπερνάνε Υπάρχει εκείνο όλοι ζητάνε Σαν τον ευκάλυπτο πάνω από το τμήμα Σαν ένα πουκούλο πάνω από το μνήμα Σαν ένας φιόγκος σε κοριτσάκι Σαν το κρασί σε ένα βοβάκι, Σαν ένας δρόμος που ακούγεται πιάνω Σαν χώρα που την κοιτάς από πάνω Σαν το αρώμα σου σε μια σελίδα και σαν τα μάτια σου όταν σιδά Τράμα που θα κρυψει, σαν ένα φακούργεται πιάνω σαν τώρα που την κοιτάσατε πάνω, σαν τομάσου το σε μια σελίδα, και σαν τα μάτια σου τα σύδα. Λοιπόν, τώρα Σα έχω, έχω ένα μήνυμα το οποίο μου φτιάξει το κέφεο Κιάννης από τον Πυρία Καλησπέρα συντροφάρα δεν απαντάς εσείς Το δυστυχώς είναι ονοματό μου αλλά απαντάω εγώ Είναι έναν εγκέφαλο, απάνθρωπο, συγχαμένο και υποταγμένο άτομο Να, μάθ, να πάθει επειδή αυτό που ευχήθηκε σε σένα πά και βάλει μυαλό Αχ, ξέρεις, καμιά παρά Γιάννη μου, μη χαλά άλλο ε, Υπάρχουν μάρμαρα που δεν πιάνει κακιά σκουρδιά Λοιπόν, για παράδειγμα. Και τι έχω να σας πω, το διαβάζω ε, γιατί η Κατιούσα το έχει προβάλλει και πάρα πολύ ε, Είναι μια πρωτοβουλία εξαιρετική του 902 του πόρταλ Λοιπόν, τι έκανε το πόρταλ Λοιπόν, ακούστε και είτε είστε είτε δεν είστε κομμουνιστές ε, Ακόμα και αν είστε αντικομουνιστές Αλλά το λιγότερο φιλομαθεί και αν δεν είναι τα μάτια σα στραβά εντελώ, φέρνω να α πούμε, για παράδειγμα, εγώ μπαραθενικό. Βλέπω τρυφύλι και το μέσα μου κάνει φρουφούρφου. Όταν βλέπω μπάλα, βλέπω μπάλα. Δεν βλέπω το τρυφύλλη. Αμα βλέπω το τρυφύλλε δεν θα βλέπω μπάλα. Θα βλέπω γρασίδι, θα βλέπω τριφύλοι, το καταλαβαίνετε Λοιπόν, η δίκη τη Ναστική Μημωία τη Κρυστική Αβή μπαίνει επιτέλου τελική ευθεία μετά από πέντια και πάνω από 40 δισδασίου. Στο πλαίσιο τη, εξετάστηκαν μάρτυρες και 68 κατηγορούμενοι φασίστε, μέλη και ηγετικά στελέχη τη σχετικά με τι υποθέσει τη δολοφονία του Φίσα, τη δολοφονική επίθεση στο Πέραμα, τη δολοφονική επίθεση στου Αιγύπτιου αλλιεργάτε και προπαντό τη ύπαρξη και τη δράση τη Χρυσή Αυγή ω εγκληματική οργάνωση που τεκμαίνεται από όλη τη δράση των Ναζί. Λοιπόν, οι αγορεύσει όλων των συνηγόρων τη πολιτική αγωγή. Αποτελούν σημαντικά ντοκουμέντα που αναδεικνύουν μια σειρά στοιχεία. Από τι αντινομίε τη προκλητική πρόταση τη Εισαγγελέα της και τι αντιφάσει των κατηγορουμένων, μέχρι τον εγκληματικό χαρακτήρα τη νεοναζαστική συμμορία με αφετηρία τη φασιστική τη ιδεολογία. Συγκροτημένε, άρδιε από κάθε άποψη, είναι ιστορικά κείμενα που θα μπορεί να ανατρέχει κανεί σε αυτά μετά από χρόνια για να αντλεί στοιχεία και επιχειρήματα. Έτσι, λοιπόν. Το πόρταλ του 1902 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ολόκληρε τι των συνηγόρων των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ που αναφέρονται σε όλε τι υποθέσεις υποθέσει για να αποδείξουν συνεκτικά την εγκληματική δράση τη Χρυσή Αυγή. Στην ομάδα υπεράσπιση συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά ο Αντώνης Ατανασιώτης, ο Άγγελο Βρετό, ο Θόδρο Θοδωρόπουλο, ο Μάνο Μαλαγάρη, ο Τάκη και ο Χάρη Στρατή. Συμμετείχε επίσης και η Ελένη Ζαφυρίου που δεν μπόρεσε να αγορεύσει καθώς είχε συνταξιοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης. Άμα δείτε λοιπόν τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία και τα πόρταλ για να γράφετε ιστορία και να μην αρχίζει εκεί που τελειώνει η δημοσιογραφία γιατί αν δεν πάμε σε αυτή τη ρίση που έχει τη σημασία της βλέπουμε ότι δεν φταίει ποτέ το όργανο, δεν φταίει ποτέ το μαχαίρι φταίει πάντα το χέρι και πως το χρησιμοποιούμε άντε να ξαραγλάρουμε λιγάκι αυτή η νύχτα μένει λέει ο Κραουνάκης σε στίχους και μουσική εδώ θα τα ακούσουμε σε live και πολύ θεατρικό από την Τάνια Τσανακλήδου θυμίζω η πρώτη εκτέλεση ήταν η Δήμητρα Παππίου είναι ένα χρονικό τραγούδι ε, κλασικό και όταν τα καταφέρνει η Τσανακλήδου με ένα κορδεόν και μια υπέροχη φωνή Τότε έχουμε πολλά κυφικά ζεμπέκικο Πέρα Να ζήσω δεν θα βρω Σε ψυχή ψάριου κορμή λάθησιου τα άκρη της άφης σου. Κάτι κυνηγό σαν το ναυαγώ τα χρόνια μου σε δόνια μου τσιγάρα να καπνίσω la è βραδιά πέλαγω η φωνή του Καζαντζίνη πέφταν τ' άστρα με στήλα σκουριά μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίτ. πνεύθη η καρδιά, παρεμυρδιά το λάδι εδώ που σκέρεται και ζήσε το ταξίδι. Κάποιοι κοιταμένοι ψυχές δεν βρήκα Με ρωτά, επί λοιπόν, α, αν σας η θλίψη για όλα όσα ζημαίνουν Υπάρχουν και άλλες θλίψεις α, Μην κλέτε για τον χαμένο καρνάβαλο Δόξα το Θεό από καρναβαλιστές μ, Μάτσο ε, και μη σα πιάνει και πανικός Ψυχραιμία, ηρεμία, πλημμένα χεράκια. Εντάξει, άμα βάλετε και πέντε εξισταγόνε χλωρίνη σε ένα μπουκάλι με νερό, μια πολύ μανσούλα την κάνετε. Μη σα πιάνει πανικό. Δεν πρόκειται να πεθάνουμε από κορνοϊό όλοι. Και αν προσέξουμε ένα τον άλλον στην αλήθεια. Αν αυτοσυγκρατηθούμε και αυτοπεριοριστούμε, οι δυσκολίε στον κορονοϊό είναι ότι για να σώσει τον άλλον, όπω λέει ο Ανδρέα, πρέπει να νύψει τα σχήρα σου, δηλαδή να πλύνει τα χέρια σου. Πρέπει, αν αισθάνεσαι χάλια, να φορέσει τη μάσκα για να σώσει του άλλου από τα σταγονίδια σου, όχι να σε υγεί και να φοράς τη μάσκα πιστεύω ότι δεν θα σου ήρθει κάτι για να κολλήσει. Το να μην πολυπιάνουμε τα πρόσωπα. Αυτό που στερείται κανένα είναι οι αγκαλιέ, τα φιλιά και ειδικά οι, οι άνθρωποι. Ε, για λίγες μέρες δεν χάθηκε ο κόσμος φτάνει τα αισθήματα να είναι στη θέση τους Ακούτε λίγο τους ειδικούς ε, Αποφασίστε να συντονιστείτε με το ρυθμό του κινδύνου Με το ρυθμό του κινδύνου Αν συντονιστείτε με το ρυθμό του κινδύνου Θα δείτε ότι πέφτει και ο πανικός Ο ρυθμός του κινδύνου είναι μέχρι στιγμής τέσσερα κρούσματα Ανθρώπων που ταξίδεψαν στην Ιταλία από τους οποίους οι τρεις Το ένα είναι το παιδί που κόλλησε Επομένως δεν έχετε λόγο να φοβάστε Οποιοδήποτε άνθρωπο Ο οποίος δεν έχει ταξιδέψει Εκτός και αν έχει συναντηθεί με κάποιον που έχει ταξιδέψει Πού βασίζεται λοιπόν η άμυνα Στην λικρίνια, Στην ειλικρίνεια Στην παρατηρητικότητα Στην αυτοπροστασία υπέρ των τρίτων σε μια άλλη διαφορετική μορφή. μορφής. Αλλιώς, α, περιοριστείτε στο Μανώλη και τη Μέρη Λίντα, εδώ τραγουδισμένο από το Ντόλιβο Σκόπουλο, σε άλλου τύπου θλίψη, που είναι ερωτική.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 Νιώθω στην καρδιά μου, απόψε μια θλίψη. Έφυγε εσύ και πολύ μου έχει λείψει. Και όμω περιμένω με λαχτάρα στην καρδιά να γυρίσει μια βραδιά. Στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη Έφυγες εσύ και πολύ μου έχει λείψει Κι όμως περιμένω με στην καρδιά Να χειρίσεις μια βραδιά Γιατρός ούτε κανείς μπορεί να με, μπορεί να με γιατρέψει Και μια ζωή που ζήσαμε την έχεις κα, την έχεις καταστρέψει Νιώθω στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη Έφυγες εσύ και πολύ μου έχει λείψει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 Κλέψαν, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθοτή προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπτύπτεται Και τα πληρώσουν τα χρήματα Λοιπόν, να είμαστε πίσω εδώ, στο Real FM, για να στο μικρόφωνο, να αν σε στη μουσική επιμέλεια, η Φράνση Παράση στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου στον ήχο, 21200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο, studio papaki realfm.gr για τα μηνύματά σας, Real καινο και το μήνυμά σας το 1960 για τα μηνύματα και ακούω τώρα διάφορους που τους πιάνει Uh, η αγωνία και ο φόβος για την πατρίδα και θέλω να πιστεύω γνήσιος Γιατί με αυτούς μόνο είναι να ασχολείται κανείς uh, Γιατί η πατρίδα είναι ευρύτερη ιδέα έτσι Ευρύτερη ιδέα από αυτό που κάποιος λέει δεν, δεν περιορίζεται στα σύνορα Πατρίδα είναι ευρύτερη ιδέα Και δεν υπάρχει πατρίδα χωρίς το λαό της και δεν υπάρχει πατρίδα χωρί τα νιάτα τη. Και δεν υπάρχει πατρίδα χωρί τα κερατιά τη. Δεν υπάρχει πατρίδα χωρί του τάφους και τι ρίζε μα. Δεν υπάρχουν του αγώνε μα, την ιστορία μας, τι, τι, τι, μα. Δεν υπάρχει πατρίδα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το εμπορεύεται και να κάνει πατρίδοκαπηλία και πατρίδεμπόριο ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, ε, έχουμε στείλει στρατό απάνω. Πάνε και δύο λόχοι καταδρομών στα σύνορα. Η Τουρκία προετοιμάζεται, άνθρωπος που είναι τώρα εκεί ε, και είναι αξιόπιστος και φίλος πήρε και είπε ότι υπάρχει και κυριαρχή ένα κλίμα αναμονή και μια ένα αίσθημα ότι μπορεί να κάνουν κάτι προς τα δω για να υπερκεράσουν την τεράστια δυσκολία που έχει ο Ερτογάρ να πηγαίνει από κηδεία σε κηδεία στρατιωτών από τα φέρετρα που κουβαλιούνται από τον σύρο τουρκικό πόλεμο ο οποίος μοιάζει να στο ΝΑΤΟ θα πάμε και εμείς Γιατί είναι σύμμαχο τα χαμουδίθενη η Τουρκία ε, με, με άκουγα μερικούς συναδέλφους σήμερα να επικαλούνται το άρθρο 4 Με βάση το οποίο ζείται σε, σε περίπτωση που κινδυνεύει και απειλείται η χώρα ε, Να θέλει να, κάποιο να έχει το δικαίωμα από τον ΝΑΤΟ να το φωνάξει Τώρα η Τουρκία έχει μπει σε Συριακό έδαφος αν δεν κάνω λάθος Δεν έχει μπει η Συρία σε τουρκικό έδαφος για να απειλείται Παρά το Νάτο. Θυμίζω πού βρίσκεται σήμερα η Κύπρος. Είναι ακόμα διχοτομημένη, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Θυμίζω ότι έχει συμβεί και ξαφνικά ανοίγω και διαβάζω ότι εκλάπει εξοπλισμός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολιτεχνείο πάνω από 10, 100.000 ευρώ. Το βράδυ της Τετάρτης, στη Νέα Πτέρια τη Σχολή χημικών Μηχανικών στην Πολιτεχνίου ζωγράφου. Κλάπηκε εργαστριακό εξοπλισμό, υπολογιστέ αξία συνολική αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, από ένα μεγάλο αριθμό γραφείων και εργαστηρίων, υπολογίζεται ότι ξεπερνάει πάνω τις τι Οι ληστέ έδρασαν με χειρουργική ακρίβεια. Χτυπήθηκαν γραφεία και εργαστήρια που φαίνεται πως γνώριζαν πολύ καλά που υπάρχει ο εξοπλισμό με μεγάλη αξία. Χρησιμοποίησαν τροχού, διέριξαν 12 γραφεία και 2 εργαστήρια και δεν του πήρε κανένα γιατί η φύλαξη του Πολυτεχνείου είναι ανυπαρκτή. Αναγκάζεται τώρα να διακόψουν μαθήματα, εργαστήρια, ερευνητικά προγράμματα, να αποδεσμεύσουν υποψήφιους διδάκτωτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης, λέει, του εξοπλισμού. Ίσως να είναι η μεγαλύτερη παραβίαση του ασύλου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Δύο καταλήψεις κτιρίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνιούπολη από άτομα εκτός Πολυτεχνείου. Μέσα στο Πολυτεχνείο έχει κλείσει το βιβλιοπολείο, το ταχυδρομείο, το μιχάλημα ανάληψης χρημάτων, γιατί ληστεύονταν κάθε μήνα. Με τις υγιές μας, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μόνο στο φίλο του Λάζαρο, που μου λέει ότι ό,τι πιο εύστοχο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια είναι η άποψή μου, η μόνη που καταθέτω. Συντονιστείτε με τον ρυθμό του κινδύνου Αφιερανώ Τη Ρόζα όπως και στη φίλη μου την Πούπε Που έχασε τα στοιχεία Αλλά τα ξαναβρήκε για να επικοινωνήσουμε Γιάννης Μαρκόπουλος Φακίνος, πρώτη εκτέλεση μου σχολείου, Εδώ με τη Χαρούλα Λεξίου Φωτογραφίες δείχνω στ' αρτού σινεμα Να παίζει και νοβεύα, τι μένει στα λεφτά Να παίζει και νοβεύα, τι μένει στα λεφτά Φωτογραφίες δείχνω στ' αρτού σινεμα Καρκουθεί <Τι> να δε βρίσκει που ξεννά στην Κατσουρτά να δε βρίσκει, πουθενά. στα θέατρα γυρίζει και πλάτι για δουλειά. Σπρότι <Τις> να γίνει του τσάκαλού καρφί. Μακίνη λέει, Όχι, με βρότερη φωνή. Μακίνη λέει, όχι, με βρότερη φωνή με πρωτινά. Μέρος που για στη σκηνή, Μέρος τι στη σκηνή. βρήκαν το η ώρα πλησιάζει παρατέταρτο. Μέχρι χθε, για να ανοίξετε λογαριασμό, έπρεπε να πάτε στην τράπεζα. Σήμερα έχετε την πρωτοποριακή εφαρμογή Mobile Banking τη Εθνική Τράπεζα. Για πρώτη φορά μπορείτε να ανοίξετε τον πρώτο σας λογαριασμό από το κινητό σας όπου και αν βρίσκεστε αλλά και να αποκτήσετε χρεωστική κάρτα και κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Νέο mobile banking από την Εθνική Τράπεζα. Πληροφορίες στο www.nbg.gr Εκτάκτο το Σάββατο με τη Real News. Ποτέ. Αφιέρωμα στην κολλεξιόν για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2020. Ακόμη. Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νηστίσιμα πιάτα για τη Σαρακοστή και απολαμβάνουμε το πράσο σε ξεχωριστές συνταγές. Και η Real News σας πάει θέατρο. Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση που επιθυμείτε. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρή που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν και όταν δώσουν το, και τρέξτε Λοιπόν, ο... ο φίλος Κωνσταντίνος μου γράφει Αξιότιμη κυρία, μήπω πρέπει να δοθεί βάρος στις μελέτες που υπήρχαν στου υπολογιστές και δευτερευόντως στα μηχανήματα ε, Δεν έχω καμία αντίρρηση, συναγόταν εκ του περιεχομένου Όταν έχεις ακύρωση διατριβών διδακτορικών και μελετών είναι προφανές ότι δεν είναι η αξία των μηχανημάτων μόνο ως μηχανήματα που είχαν αγοραστεί και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο κάτω κατσοφής αν ήταν μόνο θρησίδη με 100.000 θα βρίσκονταν 100.000 και ξαναπέραν τα μηχανήματα. Είναι ανυπολόγιστη η υπεραξία του περιεχομένου. Γι' αυτό και σε αυτό που διάβασα λένε ότι είναι δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να αντικατασταθούν. Αυτή ήταν η ουσία του πράγματος. Δεν Θα σας παρακαλούσα μόνο λίγο εφόσον σας αρέσει και ο λόγιος τρόπος εμ, να προσέξετε λίγο την ορθογραφία στο, τουλάχιστον στο δεύτερο το δοθεί έτσι όπως το έχετε γράψει είναι άλλης εποχής ορθογραφία και εμ, αυτό ίσως να βοηθούσαν καμιά φορά και οι αυτόματοι διορθωτές θα σας πάω τώρα σε μία κλήρωση και θα σας πάω σε μία κλήρωση από αυτές που είναι αξιέραστο αυτό που, το βιβλίο που έχω στα χέρια μου Μοιάζει με ένα μεγάλο άλμπουμ Είναι σαν χάρτης Είναι 30 20 περίπου Είναι από Διόπτρα Και είναι αυτό για το οποίο σας έκαμε αναφορά Όταν κληρώσαμε το βιβλίο του Τιμ Marshall. Πήρανε λοιπόν εμ, από τον Τιμ Marshall, εμ, Τους αιχμάλους τη της γεωγραφίας Και έφτιαξαν εμ, και εικονογράφησε Η Γκρέη Σίστον και η Τζέσικα Σμίθ 12 μεγάλους χάρτες Με βάση τους οποίους μπορείτε να ανακαλύψετε την ιστορία και τον πολιτισμό του κόσμου δείχνει λοιπόν πως η γεωγραφία διαμορφώθηκε από την πολιτική και πως ήταν για παράδειγμα και είναι σήμερα η Αφρική πως ήταν και είναι σήμερα η Μέση Ανατολή αν πάτε ειδικά στην Αφρική μάλιστα θα, θα ανατριχιάσετε θα δείτε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δημοκρατικές δυνάμεις σαν και αυτέ του Λεωπόλβου που φάγανε 12 εκατομμύρια ανθρώπους και πολλούς άλλους, του Βελγίου δηλαδή, όπως έγραφε και ο Μαρκ Τουέιν, ο οποίος το έκανε και διάσημο αυτό το έργο. Θα δείτε λοιπόν λόξυρη την Αφρικανική Ήπειρο, να έχει δυο μικρά κομματάκια άσπρα που είναι ανεξάρτητα και δεν ανήκανε. Σε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, Γερμανούς, Βρετανούς και πάει Λοιπόν, θα δείτε δηλαδή όλη την αθλειότητα του Ιμπερ και πώς εξελίχθηκαν οι Πολιτείε σε επερδύναμη, γιατί οι ορισμένες χώρες είναι πλούσιες και άλλες φτωχές, με βάση τον πλούτο και την ληστεία του. Λοιπόν, έχω να σας δώσω τρία. Αντίτυπα από τις εκδόσεις Διόπτρα Είναι από αυτά που άμα τα πάρετε Μα το Χριστό θα θέλετε να τα κρατήσετε Δεν θα θέλετε να τα δώσετε σε κανέναν ναι. Σας προτείνω όμως να τα κάνετε δώρο Σε ανθρώπους που αγαπούν να μαθαίνουν Και μάλιστα εύκολα γρήγορα ευσύνοπτα Να ανοίγει το κεφάλι τους και να σκέφτονται Εχμάλατε τις γεωγραφίες 12 μεγάλοι χάρτες Τούτι Μαρσαλ Για τη ζωή όπως και να το κάνουμε είναι αφιλότιμη, όχι μόνο επειδή είναι γένους τηλικού κατά το Άσμα. Και το Άσμα είναι στην πρώτη εκτέλεση του στράτου Διονύσιο. Εδώ έχει κάνει τη διασκευή ο Κανέλος ο Δημήτρης και θα το ευχαριστηθείτε η μουσική του Χατζινάσιο και η στίχη του οικονόμου του Τάσου. Έμονα μονάχο, παιδί ήμουνα μονάχο και έχω γίνει ψυχοπαίδη και έχω γίνει παραγιος. <Ρι> ήμουνα μονάχο, παιδί ήμουνα μονάχο και έχω γίνει ψυχοπαίδη και έχω γίνει παραγιώ. <Ρι> Στη δική σου την καρδιά, αφιλότιμη. Πόσο λάθο με με μετρά, αφιλότιμη. <Ρι> Στη δική σου την καρδιά, αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς, αφιλότιμη, αφιλότιμη. Ήμουνα ο ήμουνα ο και έχω γίνει μου και έχω γίνει κουρελή. Ήμουνα ο νοικοκήρης, ήμουνα ο σεφταλής Και έχω γίνει μου σαφύρης και έχω γίνει κουρελής Στη δική σου την καρδιά αφιλότινη Πόσο λάθος με μετράς αφιλότινη Στη δική σου την καρδιά αφιλότινη Πόσο λάθος με μετράς αφιλότινη Αφιλότη <Τι> ήμουνα μονάχο, παιδί ήμουνα μονάχο γιος Και έχω γίνει ψυχοπαίδι, και έχω γίνει παραγιός Ήμουνα μονάχο, παιδί ήμουνα μονάχο γιος κι έχω γίνει ψυχοπαίτη και έχω γίνει παραγιό. Στη δική σου την καρδιά, αφιλότιμη, πόσο λάθο με μετρά, αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά, αφιλότιμη, πόσο λάθο με μετράς, αφιλότιμη. Καρδιά, μετράς, Σας πάω σε μια φιλότιμη μετοχή Καταραίουν όλα τα χρηματιστήρια Όλα του πάρουνε Και υπάρχει μια φιλότιμη Με το χάρα που έχει 620% ανάπτυξη Ανέβη και η τιμή της 620% Αλφα Προτεκ Τι είναι η Αλφα Προτεκ Μαζί με την 3 Εψιλών και τη Χάνιουελ, είναι από τι μεγαλύτερε εταιρείε κατασκευή μασκών προσώπου μια χρήση στι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει και μία φιλότη μετοχή που βγάλε πολλά φράγκα, πολλά φράγκα από τον πανικό και είναι τι άλλο, Αμερικάνικη. Έλα μου, κοπέλα μου! Γιάννη Μπάριο, Γιώργο Μουζάκη, Χρήστο Γιανακόπουλο, πρώτη εκτέλεση μάγια μελάγια, έχουμε και απόκριε. Όλοι θα το διασκεδάσουν. Θα βρούμε τρόπου. Είμαστε απόγονοι του πολυμηχάνου Οδυσσέω. Τι χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς Έλα απόψε νωρίς νωρίς και στο πείσμα το που το μην προχωρείς Τρίβερη διαστική, έλα απόψε εκεί Για μια νύχτα ερωτική στη Σοβίτσα δίπλα την ηλεκτρική Έλα μου κοπέλα μου, έχεις την τόσο γνωστή κονιά Έλα μου κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά Έλα μου κοπέλα μου, έχεις την τόσο γνωστή κονιά Έλα μου κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά Τι χειμωνας στι έλα απόψε νωρίς Έλα απόψε νωρίς, νωρίς και στο πίσμα το κουτό μην προχωρείς. Μαζί, ως τις έξι, κι ως να φέξει, θα είμαστε μαζί. Έλα μου, κοπέλα μου, έχεις την τόσο γνωστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξει την παγωνιά. Χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς, έλα απόψε νωρίς νωρίς και στο πείσμα το μπούτω μη προχωρείς. Τρίτερη βιαστική, έλα απόψε εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη Σοπίτσα διπλα την ηλεκτρική. Έλα μου, κοπέλα μου, έχεις στην τόσο γνωστή γωνιά Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, έχεις την τόσο γνωστή γωνιά. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παππονιά Τι χειμώνα σου έλα απόψε νωρί Έλα απόψε νωρί, νωρί και στο πείσμα το κουτόπι προχωρεί Μαζί, Τ ξέξ ιο στρα φεξξί δαμαστέ μασ Έ πελλαμού Το πελαμου μεγις στη τό γωνιά δέλαμου κοπαέλ μου αν γωνιά δέλα Αγαπητέ Κωνσταντίνε, έχετε δίκιο για το δουλεμπόριο. Θα ήταν διαφορετική η Αφρική αν δεν είχαν ξυλωθεί του δουλεμπορίου άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν στι μαυροφοφοιτίε και αλαχού στην Αμερική. Όπω επίση, αν δεν είχαν μπει οι Ιαπωνέζοι στην Κίνα και στην Μαντζουρία και δεν είχαν φύγει οι Κινέζοι να πάνε στην Αμερική να φτιάξουν του σιδηρόδρομους και αν επίση δεν είχαν πάει οι Άγγλοι στην Νότια Αφρική, οι Γάλλοι σε άλλα σημεία, οι Γερμανοί κάπου αλλού και όλοι αυτοί να συσσωρεύσουν έναν πλούτο και σήμερα να συζητάμε για μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, μνημόνιο 3, δουνουτού, και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ε, αν θα νοιαστεί για τους ανθρώπους που φτάνουν στα σύνορα, ο άλλος Κωνσταντίνος αυτό, δεν σας μέφουμε για τον πρώτο Κωνσταντίνο για την ε, ε, ανορθογραφία, Σα είπα ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει, αν το έχετε, και ένα μηχανηματάκι, μια και λέγα για τα μηχανήματα και το πολυτεχνείο, που διορθώνει τα πολύ μεγάλα λάθη. Ε, καμιά φορά μπορείς να σου βγάλει και τέρατα βέβαια, ειδικά στο κίνητο, αλλά δεν βλάφτει έτσι, για να μην το ξεχνάμε, γιατί καμιά φορά καθιερώνεται στα μάτια των άλλων και του εξοικιώνει Το βλέπω και στα κίτρινα τη τηλεόραση πολλέ φορέ και μου πετάγονται τα μάτια έξω. Είναι όμω απόκριε και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά με ευχάριστη μουσική. Οπότε, πάμε καταρχήν να ακούσουμε Βικάρα Μοσχολιού, Σουγιούλ, Σαγκελάριο Γιανακόπουλο. Αλλά. Είναι γραμμένο δύο χρόνια πριν γεννηθώ εγώ το τραγούδι, αλλά παίζεται ακόμα και σήμερα τη Αποκρία. Άλα, μίβα, γλώσσε. Άλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλια. Και την κοινωνία τώρα την έπαιζε να παρά. τα φαρμακιά που ήταν στιβα. Ποτηράκι, ποτηράκι, λε και κανέναν εύθερα. Φάνε όσα έρθουν και όσα πάνε. Που τα βρούμε τέτοιο βράδυ, στη ζωή μα τη ρίχη. Βγόσε το τραπέζι, ξαναστρώσε. Βαλέ καθαρά ποτηριά και αντεφτού κι απ' την αρχή. Ρώτα το κορίτσι πρώτα πρώτα Τι γουστάρι να του παίξεις Μουζούξη μου σε βγαλή Βαρά η δική σου τη λαχτάρα Που ίσως να'ναι η αγάπη Το ποτό και το φιλί Οπα η καρδιά μου η σωρόπα και θα σπάσει απόψε Και στα δέκα οι πένιες του μπουζουκιού σου Που τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πει Αλλά Βίβα σώστα. Αλλά έχω στρώσει μια κεφάλα και τα βλέπω όλα σαν και τα νιώθω σαν βασάς. Άντε, στα ποτηριά ξαναβάτε, κι άιντε μου και μένα κι άιντε βιβά σας και εσάς. <Συσχύ> Σμήνω, μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω μου πιωλιά. Σφάστα, <Συσχύ> <Συσχύ> όλα σγήνουνε αναστά και στο και και τα μία τη σημερινή εκπομπή να σα ευχηθώ καλό τρίμερο, καλό σε Καλή καθαριή Δευτέρα, μια συμβουλή. Για να μην σα ευνηδιάσει ένα φτέρνισμα, μια αλλεργία, ένα τσιγαρόβιχα και τρομοκρατηθούν οι διπλανοί, για να περάσετε καλά, χαρτομαδελάκι ή χαρτοπετσετούλε στι τσεπούλε. Να είναι πρόχειρα και εύκολα να βγουν την ώρα που κάνει και έρχεται το αψού. Και μετά λίγη έγνοια να πάει σε κάποιο σκουπιδόν Σε κάποια σακούλα που είναι για πέταμα. Αυτά έτσι απλά, καθημερινά, τρυφερά, και εγώ θα σα αποχαιρετήσω με ένα παραδοσιακό τη Νάξου και θα το ευχαριστηθείτε είναι α, τραγουδί της Αποκριάς από την καρδιά του Αιγαίου Αυτό and Υπότιτλοι AUTHORWAVE la Νησιάλεια, νησιά να μιλήσει, το πασταμπεριμένου κι αλλά, να να